όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. αγαπάς Βανά. Καλέ μου, αγαπημένη μου, άντρα μου.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 Ανάγνωση, Γενοβέφα Ζάγκα, Δημήτρης Αρμάος, Γιώργος Κοροπούλης. Ήχοληψία μίξη Μουσική επιμέλεια, Θάνος Καλέας. Φώτα, σβηστά, θυμάμαι, σαν ανακοπή και κρύο και σαν να μην κατοικείται η γη. Ηχθύον, σαν σκιά που μεγαλώνει καθώ στη σφαίρα η μάγισσα τα χέρια απλώνει <μήνι> <μήνι> και έπειτα ακούμε της καρδιάς τους χτύπους. Χτύπους, κενό, σαν ρεπορτάζ απ' το βυθό. Χτύπους, κενό, κενό, γιατί θα θυμηθώ πως όλα ράγι σαν μου. Έλα πίσω και σώπασε, όπασε. Σ' κενά, πετάς και πιάνομαι, όχι στα λόγια πια, στο άκρο νάο των που φτάνει η ομορφιά στις θλίψεις τη δαντέλα, Σαν αφρός να σβήσω, τώρα μπορώ, ναι. Hello. Πέντε οργές πάνω από εκεί, που όλα βούλιαξαν και η νύχτα διαρκεί. Gonna... Αφρός, σαν να μην έχω αθάνατη ψυχή. Gonna... Πάμε σε πτήση όλο ένα πιο αργή. Έτσι αρχίζει Bye -bye, Μια καρδιά Bye -bye. Που εν γέννη πίσω, πίσω Πήγαινε στα Ματά. Στα Σύρια Στο σκυλάδικο Στου Βαλεντίνο Με άνθη από τα κινητήρια Η φρέσκα Bye -bye. Στη γιορτή μωρό μου Της μητέρας που εν τέλει Τόπαθε το έμφραγμα από το άδικο πείσμα σου Άλες να αγαπάς Ω, ανθεστήρια Με του ορίζοντα συμπίπτοντα το πέρας Έτσι αρχίζει, Έτσι. Έτσι αρχίζει. Μπορώ να ξαναζήσω Τώρα Με μέτρα και σταθμά Που όλο τα χάνω Σαν άσπασος ζύγος. Μπορώ, ναι, να ανασάνω Μέσα στον άριθμο αέρα Που αναδεύει τα νεκραφύλλα της καρδιάς μου και μπερδεύει τα λόγια μας σαν να βουίζει το air condition πάνω από σώματα περίπλοκα γυμνά σαν να τραβλίζει στην αλήθεια. Κοίτα γύρω, σκόνη σηκώνεται ή γύρι παραδείσιων πνών. Δεν ξέρω πια και θα θέλα να γύρω και απλώς να κοιμηθώ εκεί που εσύ θυμάμαι. Τα πάντα, ναι, και είναι διάφανα εκεί, στάσου. Σου εκεί Όπως σε είδα Πριν ραγίσει Η ομορφιά Μπορεί το έργο έτσι να αρχίσει Μετά το τέλος του Αρκεί να λάβει σχήμα Πιο σύγχρονο, Με αναταράξεις Και κενά Πτήσεις εθίελα Ω κερί Θα το φωτίζει η ραγισμένη σου ομορφιά Γιατί μπορεί Φως μου Μπορεί ναι να σε η όμορφη ροχμή μέσα μου και ο καθρέφτη που την καθρεφτίζει. Και ακόμη ναι, μπορεί η καρδιά πριν διχαστεί ανάμεσα σε δύο παλμούς τη να εκρεμεί. Πάντα να σε ξεχνά δια πάντα να σε αγαπά εν είδη τεστ Μια μάσκα νεκρική που θα σφυριλατήσω πάνω στο διχασμού το γνάρι για να ζήσω. Ήρων σε μίζωνα και λυρικός σε ελάσσονα. Κρυφά όμως, μόνο Σαν τον Ιάσσονα θα πάω γυρεύοντας τι, κέρατα και κρυάρια και θα είναι χρουσουσιά γιατί κυλούν τα ζάρια οι Τη μοίρα δεν την εξαγριεύουν. Φτάνει. Μπορείς, ναι, αυτό σου λέγα να ανθίσεις πάλι σαν φλόγα που οι προστατεύουν. Αρκεί οι ζωές που ζω να ενωθούν πριν σβήσεις. Μα, σαν να υφάναν μορφές μας στην κουρτίνα, ραγίζει η και αποτραβιέσαι. Πάλι να ζήσεις. Πάλι μακριά μου. Ο καρναβάλι με στο φθινόπωρο. Η γυναίκα που αγαπούσα βρίσκει δικά της λόγια και μια τελετή στέψης αρχίζει. Όμως εγώ που θα ευτυχούσα κάτω από τον ήχο της στο στέμα δεν μπορώ να ξεχαστώ. Λίγο κοιμάμαι και ξυπνώ και ο κόσμος είναι σαν να σπάσαν τα γυαλιά μου, σαν γάμο σε βιτρό, γυαλάκια κοφτερά. Πόσα σενώνουν μες τον άριθμο αέρα μια έκλειψης. Πίσω από τζάμια και καπνούς θα βγαίνει ο ήλιο, άδειο και ψυχρός, σαν βέρα μετά το διαζύγιο. Τυφλό, μ' ακούς, μ' ακούς ακόμη όπως κοιτάζει το μοντέλο απέναντί του τον ζωγράφο. Φτάνει. Πάμε σ' άλλο ουρανό, μαύρο και απατηλό. Σαν βέλο μια έφθυμη χειρία, μην λυπάσαι. Πάμε. Ράγισαν όλα και βαραίνουν πια διπλά. Γιατί, σαν να σε πλήκτρα με σουρντίνα, ακούω και αυτό που λείπει, αυτό που με τρομάζει. Και η αυλαία ξανανοίγει τώρα στο κενό. Και εγώ, μια φάρσα. Αυτό μπορώ να θυμηθώ. urteilt jetzt selbst. Είναι das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben, Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Μια φάρσα. Θέλεις να την Ένα γάμο. Σαν κουλικό, σαν να έχεις τα νεφρά σου άμμο. Θέλεις να παίξουμε την τελετή, τα που κούφια να η ώρα. Να παίξουμε αυτό προπάντων μια νεότητα. Που κράτησε ένα χρόνο στην πραγματικότητα. Να παίξουμε πως ήμουν 39. Και έπινες και έγραφε και ο μήνα είχε Κι ήταν η κάθε μέρα μου παραμονή. Κι οι φίλοι σου μου λέγαν κάνει υπομονή. Γιατί ήταν λέει μια γιορτή να ξημερώσει. Περίμενα δεν είχα ακόμη μετανιώσει. Που δεν ξημερώνε ποτέ. Κι εγώ φοβούμουν. Κι όλο σε πρόσεχα και σε περιποιόμουν. Κάτι ελόχευε στον άδειο ουρανό. Κάτι ερχόταν. Όλο και πιο σκοτεινό. Κι όλα τα τύλιξε ο φόβος. Τη ζωή σου. Και τα παιδιά που εν τέλει έκανα μαζί σου. Τη φωτεινή κουζίνα. Το ζεστό φαΐ. Τα πρωινά που έβγαζες βόλτα το σκυλί. Την πάγνη της αυγής. Το διάβασμα. Το χάδι. Τα βράδια που δεν έτσι πέρασανε τα χρόνια, έπαιξα και έχασα. Σιγά σιγά δεν σ' αγαπούσα πια, το ξέχασα. Τώρα Άσταθα δεν ξέρω τώρα. να σου πω τι μου συμβαίνει. Και τιμά σου, είναι να όπως πριν αρπωσισμό. Να Που μηνάς το νερού, στα κουτουρού, γεύς Έτσι κι εγώ η ήμουν θλιμμένη. Και έβγαινα βόλτα το πρωί στα μαγαζιά. Και είχα καιρό, Αυτά πολύ καιρό να τον σκοτώνω. Χωρίστα τους. Πάστε αυτά τώρα και ετοιμάσου Δεν σου μένει καιρός μωρό μου Να μιλάς στα κουτουρού Βγες στη σκηνή Έτσι κι εγώ ήμουν θλιμμένη Κι έβγαινα βόλτε το πρωί στα μαγαζιά Κι είχα καιρό, πολύ καιρό να τον σκοτώνω Ψώνιζα ρούχα και μου πέφτανε μικρά Και πότε πότε διπλωνόμουν από τον πόνο Σαν άσκευα να πιάσω κάτι πεταμένο Πέρασαν Πάνε αυτά Και πια δεν περιμένω να καταλάβεις Σαν να ζούμε χωριστά περνά η μέρα μου Κρυφά καλού κακού κλαίω, Μην τύχει και ρωτήσεις Τι να πω Μπορώ να φύγω Αδύνατο να εξηγήσω τι φταίει και το έργο μένει στα μισά Το τέλος του είναι φανερό εγώ να ζήσω ήθελα και βασίστηκα σε έναν λοξό που πίσω από το ποτήρι του τον πρωτοείδα παλιά στο μπαρ και μ' άρεσε. Μα επιζών ήταν απλό ενό σεισμού που προετών είχε βυθίσει μέσα του την πάσα ελπίδα. Τώρα δεν ξέρω να σου πω τι μου συμβαίνει. Είναι όπως πριν από το σεισμό που του νερού η στάθμη μέσα στα πηγάδια κατεβαίνει. Η μουσική... Μέσα μου σβήνει. Τα μικρά μοτίβα της ζωής ακούγονται. Αυτά μόνο. Καπνίζουν. και είναι τα τσιγάρα πιο πικρά. Τα ρούχα λίγο πιο αφρόντιστα διπλώνω. Για τον καφέ διαλέγω πάντα το σπασμένο στην άκρη του φλιτζάνι. Και δεν περιμένω να βγει κι εσύ. Μα το κλειδί μηχανικά βάζω στην πόρτα σαν να ζούσα προπολού μόνο. μόνος. Ή σαν να τα φυλάω στο κρυφτό και να μην ξέρω στο δέκα να μετρήσω. Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι. Αρκετά σα κούρασε. Δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Το έργο αυτό, ερυπωμένο, ελλειπτικό, σαν πολυβιθισμένη στα νερά, το είδα. Γαλάζιο γύρω και προβλήματα το μόνο. όπως στον Τόγκα, ευκλήδια βίβλιο των νεκρών. Κυρίες και κύριοι, άφηξεις στην Ατλαντίδα. Έτσι χωρίστηκαν. και εδώ το βαριετέ που ανεβάζουμε ενώ ο κόσμος χάνεται χωρίζεται άνισα κι αυτό. η μέντιας ρες άνοιξε και έκλεισαν τον κύκλο οι συμφορές. Τους ήρωες θα ξαναβρούμε στο ίδιο μπαρ, μα όπως μετέφραζε Θερβάντες ο Μενάρ. Για τελευταία φορά μαζί ας τους θυμηθούμε. Είναι η επαύριο κιόλας. και αποχαιρετούμε πια εκείνον. Στρέφουμε στο μέλλον του νότα. Σε εκείνην και στον άλλον ρίχνουμε τα φώτα. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.